Αποστολέ. Ναι. Γεια σου. Ρε. Μου ήθελε ένα mail, mail, ένα SMS τώρα πριν από το Πάσχα και αρχίζει Άρης από πάνω και από πίσω έχει μια ολόκληρη ιστορία. Τρώμαξα. Λέω Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων. Τελικά ήταν Άρης ο αρχηγός των... Της αισθητικής, πες το έτσι. Ναι, ο Άρης ο αρχηγός της αισθητικής. <laughs> τον Ατάκτηνα Αθηνούλιον. Ναι. Γεια σου με τον άνθιμο, τα βάλατε. Γιατί μωρέ. Όχι. Αρκεστείτε τέλο πάντων στη Βασιλεία των Βυρανών. Γιατί νοιάζεστε για τη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Τώρα το ότι κάθεσαι και λες τον άνθιμο Βασιλεία. Δεν είναι σωστό. Δεν είπα τον άνθιμο Βασιλεία. Α. Μιλάει για τη Βασιλεία των Εγώ τον φωνάζω Παναγιώτα. Το. Από. <laughs> Πολύ καλό. Κοίταξε, έδωσε έναν ιερό αγώνα υπέρ των τραπεζών τόσα χρόνια και πρέπει να το, το αναγνωρίσουμε. Το Α, χειρό... Αυτό. Και υπέρ του Σαμαρά και υπέρ τη ανάπτυξη. Δηλαδή, αν ήρθε η ανάπτυξη, ο Θεό την έφερε. Ναι, ναι. Που μιλούσε με τον Σαμαρά που του είχε κάνει το κονέο άνθιμο. Ακριβώ. Και το χειρότερο από πόλυ... όλα. Η δεξιά του κυρίου. Η μάλλον η ακροδεξιά το του χειρό... κυρίου άνθιμο. Γιατί μην ξεχάσουμε τα γλυψήματα στη Χούντα. Α, ναι, δεν τα ξεχνάμε. Μην χειρό... ξεχάσουμε ποιο για το δίσκο όταν ο Παπαδόπουλο έπαιρνε το ψαλίδι να κόψει τι κορδέλε, να γενιάσει. Ναι. Αυτό. Είστε ο μακαριστό. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι κάθονται άνθρωποι από κάτω και τον ακούνε και τον πιστεύουν. Οι άνθρωποι πέδινουν κάτω από κάτω, το λένε οι ίδιοι Κάτι... και δεν σοκάρουν. Το τους λένε. Έλα. Έλα. Τι πιέτει η φοροδιαφυγή μπροστά μου μια Ferrari άσπρη με βουλγάρικε πινακίδε. Για δε μέσα, ποιο υπουργό την οδηγάει? Δεν πρόλαβα να δω γιατί είδα από τον Πισινόν. Να σου πω 100... εκατομμύρια. 100... Και ε... από μπροστά να τη δει, σαν θα είναι πάλι. Λοιπόν, 101 ένα εκατομμύρια χρωστάν οι εφοπλιστέ. Έλαρε. Και εγώ στην αγωγή μου που χρωστάω στον ΟΑΕ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, θα του κάνουν κατάσχεση. Δηλαδή, τώρα άμα δεν πληρώσουν τα εκατον ένα εκατομμύρια, όπω λένε σε εμά. Και να σημειώσουμε κιόλα ότι εγώ βάζω πετρέλαιο με ένα 40 και ο εφοπλιστή με 0,7. 70. Ζήτω για ανάπτυξη. Αποστόλη εσύ. Εγώ. Αποστόλη να σε ρωτήσω. Άμα θέλει κάποιο να στείλει ένα δώρο στου παραγωγού, Που παραγωγού? Δηλαδή μπορεί. Που παραγωγού, Εμά. Σε εσά, σε εσά, παραγωγούς των εκπομπών εννοώ. Λάδωμα Μωρή. Λάδωμα. Λάδωμα. Τι, κάτι καλό. Λέω, δεν το λέω. Εξοπλιστικό θέλω. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο γιατί μόνο αυτή. Καλά, εντάξει. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Ναι, βέβαια. Να παρά μπορώ. Ε? Μπορώ, λέω. Στείλε, παιδί μου, τι θες. Α, θα, θα έχει μπόμπα μέσα, θα είναι τίποτα τέτοιο. Αυτό σου λέω, μήπως. Καλά, έχουμε μηχάνημα, θα το περάσουμε το, το X-ray, θα περάσει ο πάνω, θα γίνει πανικός. Τι αεροδρόμιο και μαζί εδώ να τα φέρει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σε κατάλαβα, Ρεσί. Και τόσα χρόνια, δηλαδή, κάθε Πάσχα, οι κυβερνήσει μα είναι πολύ χριστιανικέ, Ρεσί. Πηγαίνουνε, ψέλνουνε, αλλά και. Σηκώνουν το... μαζί με φίλου του επιχειρηματίε. Που μετά του θα... χαρίζουν τον ΟΠΑΠ, την ΑΕΚ, τέτοια, ναι. Σε τι δεν μπορώ να καταλάβω όμω. Πώ γίνεται να είσαι καλό χριστιανό και απ' την άλλη να λέει ότι συγχαίρεσαι κάποιου άλλου ανθρώπου. Μη, είμαι λίγο ηλίθιο. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άμα θε, δώσε μου τα φώτα σου. Εδώ, παιδί μου, εγώ θα σου πω. Εγώ παρακολούθησα το εξή χριστιανικό έθμο. Ναι. που και τον ιούδα. <laughs> Τελειώνει η Ανάσταση, Τι φάγαμε τις μαλακίες, φάγαμε το αρνί όλα καλά Να καίω ο Ιούδας, δεν κατάλαβα Έτσι πρέπει Και είναι και το σωστό, Έτσι να βλέπουν πρέπει. τα παιδάκια να χαίρονται Ένα Έτσι κρεμασμένο, πρέπει. να περιμένουν να τον κάψουν οι Ιούγκανοι μέρε παιδί μου, είναι πολύ χριστιανικό και πολύ αγάπη ρε παιδί μου Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ρε Αλεφέμ. Ναι. Έντρο να Αποστόλη, θα ήθελα. Εγώ. Να σου πω κάτι, κάτι για το κοινωνικό μέρισμα. Δεν θα πει που μα έχουν γάμψει, γα... που μα κοροϊδεύουν. Όχι. Όχι, αυτό πρέπει να πει. Σιγά να μην πω. Ε, Αφού κάθεσαι ε... και σα κοροϊδεύουν, καλά να πάτε. Και λίγα σα κάνουν. Και δεν σα τώρα, σα κοροϊδεύουν πολλά χρόνια τώρα. Ρε Αποστόλη, μα έχουν γάμψει, γα... πε κάτι. Ναι, τι να πω. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ να σωθούμε. Ρε Αχέ. ΣΥΡΙΖΑ και γενικώ και διάφορα άλλουθοι του συστήματο. Ρε Αχέ, ο Να πει αυτό που σου είπα για το μέρισμα, ακού. Δεν λέω, δεν λέω, δεν Να. ναι ναι ναι ναι ναι πάντα επιτυχίες ε, με το καλημέρα ευχαριστώ και τίποτα άλλο τίποτα άλλο ε, αυτό... λιτά και περιεκτικά ε, να είστε καλά εμένα αυτό με φτάνει. ναι και μένα αλλά και αν μου κόψουν κι άλλη σύνταξη θα... να φάνε στα φάρμακα ξέρω αλλά όλα που ήμουν άρρωστοι τώρα θα γίνω θεριό Ελά τ' όλοι ρε γεια σου, ρε, καλημέρα ρε. Έλα. Άκουε αυτόν τον παχλαμά το, το ξέχασα κιόλα το πρωί στο κατσυνικολάο εκεί πέρα που ήταν και έλεγε για την Ευρώπη. Γαμπό <σκυ> και την Ευρώπη του <σκυ> κιόλα του να πούμε. Εμεί Αρμαντολοί και κλέφτε είμαστε να του πούνε ρε. Μα γαμπόσαν τώρα και τώρα μα αλύψουν λάδι να μα κάνουν καλάρι, κουφάλε να πούμε. Αρμαντολοί και κλέφτε είμαστε εμεί και ξανά θέλουμε να γυρίσουμε στην τραγμή. Κουφάλε όλοι καλώ, την Ευρώπη του μέσα του πούνε. Άντε γεια σου α το Ρε σύ πρωτογενέ πλεώνασμα. Επικυρώθηκε, τελείωσε. Από αύριο μοιράζω Περγαμότο και μελιτζανάκι. Περγαμότο και μελιτζανάκι αποστολή. Και να σου πω και κάτι, επειδή άκουγα κάτι για μακκρύτερα εδώ, μου λέει ένα χεροντάκι σε ένα χωριό ότι άμα πετύχει μακρύτερα, τυφλανάκι το κακ. Βέβαια και μακρύτερα τύφλα προκαλεί. Και σε δύο περιπτώσει μια τύφλα θα υπάρξει. <Ρε> Τώρα, φίλε, για να πάρει αυτό το επίδομα εδώ να μοιράζουμε λεφτά, δεν έχω καταλάβει τι συμφέρει να είσαι. Μπαλούρδος, έχω... τι συμφέρει να είσαι. Συμφέρει να είσαι μπαλούρδο. Μου είναι Ναι, να είσαι σκυλήτου με χακήρου χαλάκια και μουσούδα μπροστά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, πρέπει να είσαι άστεγος ή μη απασχολούμενο ή στεγασμένο άνεργο με αναπηρία 1200%. Έχει δεσκρινιστεί, Κοίτα, κάτι που να είσαι στο όριο τη ανέχεια, έστω. Α, πιο κάτω, φίλε, μου φαίνεται. Πιο κάτω, μπορεί. Κάτι να είσαι μια πρέπει, πρέπει, κάτι. Πρέπει, κάτι. Πρέπει. Δηλαδή, ή θα είσαι άστεγο ή μπάτσου, δηλαδή δίπλα στην εξαθλίωση, κάτι από αυτό. Έλα, ρε Έλα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Κρυστό ανέφθη, τι γίνεται. Καλά. Αποστόλη μου θέλω να κάνω μια ανακοίνωση για την επόμενη εβδομάδα που γίνεται μια μεγάλη συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για πε. Από okay. του εργαζομένου στην ΕΡΤΡΙΑ και του απεργού τη Κοκακόλα Θεσσαλονίκη. Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη, ενίσχυση και συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων τη ΕΡΤΡΙΑ και των απεργών τη Κοκακόλα Θεσσαλονίκη. Συμμετέχουν ο Βασίλη Παύλο Κωνσταντίνο, Γιάννη Μίτση, Γιώργο Καζατζατζή, Δημήτρη Δε Πρατσινάκη, Μαρία Φωτίου, Μιχάλη Εμιρλή, Παντελή των Χαρίδη, Ρούνα Μανισσάνου, Στάρντα, Big Sleep, Στρατόσφαιρα, Χρονίρ και πολλοί άλλοι την Τετάρτη 30 Απριλίου στην πλατεία Χιμείου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Αποστολή. Άντε, να πάτε όλοι εκεί. Όλοι εκεί, όλοι εκεί, στηρίζουμε τον αγώνα. Yeah. Δώστε μα τη δύναμη να βγούμε νικητέ Αποστολή, αυτό. Καλά, η δύναμη yeah. εκείνη είναι yeah. και σα περιμένει. Yeah. Δεν είναι να τη δώσει Τι παίρνει τη δύναμη, δεν περιμένει. Yeah. Ναι, γεια σα! Αποστολή εσύ! Ναι! Τι κάνει! Καλά! Καλά είσαι! Ποια είσαι! είσαι πάρα πολύ που ακούω! Από Μακεδονία τηλεφωνώ, Αναστασία λέγω. Α, μα χρεώνε και κλείσει εξωτερικού τώρα, ε! <laughs> Κάπω έτσι. Τι να κάνουμε, πε μου! Να είσαι καλά, γορί μου, ειλικρινά. ανοίγει λίγο την καρδιά, είμαι σχεδόν εγκλωβισμένη. Α, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν είσαι μόνη. Πάντα στην Ελλάδα, όταν λένε ότι ο κόσμος. Κάτι ξέρεις εσύ και έχει πάει εξωτερικό. Ποιον να ψηφίσουμε, Για πες με αυτή δεν είναι, Τα άλοθη του σύστημα. Αυτά να ψηφίσετε. Εγώ βασικά θα δηλαδή... Δεν έχει επιλογέ, ου, τσούρμα οι επιλογέ. Έχει να ελιά, Σταύρο Θοδωράκη, Διμάρ, ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αποστολή γιατί... Γενικώ. να συντηρηθεί το σύστημα. Θα συντηρηθεί με κάτι από αυτά. Άμα Επανάσταση που βαριόταν να βάλει και το στυλό πάνω να την Να κάνει το σταυρό. Τέτοια επανάσταση. Γίνει... Μεγάλο νόημα το λευκό. Μεγάλο νόημα. Άμα δεν ψηφίσει κανένα, τι μπορεί να γίνει. Θα βγαίνουν αυτοί και χωρί να του ψηφίσει, μην ανησυχήσει εσύ. Αυτοί θα βγαίνουν και πέντε να πάτε. Ποσοστό είναι. Λέμε, ότι περιμένει θα... εσύ ότι θα γίνει κάτι τώρα μέσα σε ένα μπλε παραβάν και ένα τετράγωνο κουτί απ' έξω διάφανο. Μάλιστα. Λέμε. Μην το ψάχνουμε. Θα σου, κάτι που έχω γράψει, Φιλάκια. Φιλάκια. Φιλάκια. θα σου στείλω κάτι που έχω γράψει, αν θέλει. Φωτογραφίε γυμνέ, τι. Θα σου στείλω κάτι που έχω γράψει, αν θέλει. Γραπτό. Δεν μου και κάτι που είσαι φωτογραφίσει. Φωτογραφίε τι. Ε, κάτι, ένα στήθο, ένα κολλή, κάτι. Όχι τέτοια πράγματα. Έλα μωρέ. <coughs> Τέλος. Όχι τέτοια πράγματα. Τόσο είναι. καιρό 40 μέρε νίστευα. <coughs> Τέλο πάντων. <coughs> Με την ελληνοφρένεια μιλάω, έτσι. Ναι, ναι. Ε, ήθελα να σα υποβάλω δύο προτάσει για αυτά τα ηχητικά κολλά που φτιάχνετε. Υποβάλτε. Ε, η μία είναι. Α από ένα παραλήρημα του Αδόνιδος εκεί που λέει ότι ο ελληνικός λαός δεν νομίζω θα ψηφίσει για σταθερότητα τη νέα δημοκρατία μετά τις ευρωεκλογές και στο τέλος να κλείνει με μια κουβέντα του Παπαγιανόπουλου από τον Τζένι Τζένι εκεί που είναι στο Ταφενείο και παίρνει στο Κομπολό εκεί έχει να αναγνωρίζει τον Βλήθα το χάσεις που λέει ο εκεί στο τέλος λέει να βάζω και στοίχημα Είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός Να πάει να τυνάξει τον αέρα αυτά που πετύχαμε και ει γνώση του να επιλέξει να επιστρέψει η χώρα στον Ιούνιο του 12 Είναι δυνατόν. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Είναι δεν θα κερδίζει. Όσο έχει Και επίτε που ξέρει τι θα γίνει, ώσε εκλογές. εκλογέ. Είναι δεν θα κερδίζει. Όσο έχει Θα το χάσει. Σύνθημα Πασό και Βενιζέλο τη δεξιά στο τέλο. Το σειράπτη μαζί με το Είμαι εδώ, υπάρχουν εδώ του Βενιζέλο με την τελευταία συνέντευξη. Καπάκι στην κυβέρνηση που, που είπε η βουλευτή. Και στο τέλο με την καλή έννοια του ψινάκι. Θα με επιτρέψετε να πω στο γεγονό ότι είμαι εδώ και θα είμαι εδώ. Σε αυτό το οποίο ακούω του συνομιλητέ μου να ονομάζουν περιβάλλον που σταρα... ε, σαμαρά. Άλλη μια παρασκευή τι πριν το καυμένο. Το σότι. Σου τορκίζω το με σότι. Για σενάζω. Σότι. Σου τορκίζω το με σότι. Έχω τη γέρο, μα το ξεγάζεις και μάφησες μάνα χωναλιό. ΣΟΝ Τραγουδάω παιδί μου και με κόβεις! Τραγουδάω! Είναι δυνατόν μου κόβεις τ'αυτερά! φτερά. συγνώμη. συγχνώ εντάξει σου κόβω την καριέρα, σου κόβω την καριέρα Ai di τσικούλα τα τσικιτα, τσικι-τσικι-τσικιτα Είπα αφού τα πιασα αυτά, να τα συνεχίσω όλα μέχρι τέλος Ai di τσικούλα τα τσικιτά, τσικι-τσικιτσικιτά Γεια σα, Φένο Μπαλουρτακό. Γεια Λοιπόν, ο Τάσο Δημοσχάκη είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και αρχηγό τη στην υπόθεση τη Ζαρτινιέρα. Λοιπόν, βάλουμε ένα φωτμπορί, Παστίλιο μου Ζαρτινιέρα, για να το γιορτάσουμε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αστυνομία Θεσσαλονίκη, έτσι. Τηλεφωνεί για μια παραγγελία που μου έχουν στείλει από Αθήνα, σα φέρω. Πα... Μ' ακούτε? Ναι, ναι, για πε Έχω ένα φορτίο 500 καινούργιε Ζαρτινιέρε. Τώρα. Να σα φέρω πάνω. Αυτό εδώ το πρωί θα πάρει τη τηλέφωνο. Ένα λεπτό έχει λίγο να ρωτήσουμε πώ ξέρει υπεύθυνο. Να σα ενημερώσω ότι είναι ήδη με γαλανόλευκα οι ζαρτινιέρε. Ορίστε. φοράνε ήδη γαλανόλευκα. Και έχουν και το σήμα τη σελάσον. Κοιτάξτε, θα πάρετε το πρωί τηλέφωνο. Έχω το φορτίο όμω, πρέπει να το φέρω εγώ σήμερα πρέπει να το φέρω. Πρέπει να είμαι εκεί τα απόγευμα. Πρέπει να είστε. Αφήστε δώστε μα ένα δικό σας τηλέφωνο, μόλις θα στο τηλέφωνο, μόλι υπέροχιστο να το πω να σα πάρει να κάνετε. Θα δει σήμερα γιατί είναι να δισφαίρω να πάρουν αριθμού σήμερα οι συναδέλφσει. Εντάξει, περιπέστε μου λίγο το τηλέφωνο. Συμειώνεται. Ναι, ναι. 21 361. Εσεί δεν είστε στο φορτίο φαντάζομαι, απλά το φορτίο είναι στο δρόμο, έτσι. Ναι, ναι, ναι, Ό, δεν είμαι. Πώ λέγεται, Μάκει, ζαρτινιά. Εντάξει, θα το πω όμω έτσι να σα πάρει ένα τηλέφωνο για να συνρεθεί. Απλά ήθελα να σα ζητήσω για να του μεταφέρεται κιόλα. Έτσι να τι υποδεχτείτε ζεστά. Μην του δημιουργήσετε κάποιο κόμπλεξ τώρα γιατί είναι νέε συναντέλιστη ας πούμε στο σώμα. Και εντάξει θέλουμε να, να νιώσουν άνετα. Ποιε είναι νέε συνανλύσει. Οι ζαρτινέ που θα σα φέρω. Τι λέτε κύριε. Ναι, είναι καινούριε αξιωματική. κάνετε λάθο. Τώρα έχουν γινώσει στη σχολή. <Το> <Το> <Το> Don't. Γραφέρχου, πάρα καλό. Ε, καλησπέρα σα. Γεια σα. Τιλεφωνώ από το Υπουργείο Δημοσιαστάμε. Μάλιστα καλά. Σα παίρνω σχετικά με το περιστατικό που έγινε προθέσει στη Θεσσαλονίκη με τον ξυλοδαρμό εκείνη του φοιτητή. Ναι, ναι. Και σα πω να σας ενημερώσω ότι ω Υπουργείο και μετολή του Υπουργού θέλουμε να τιμήσουμε την ζαρτινιά αυτή. Τι να κάνετε συγνώμη, δεν κατάλαβα. Να τιμήσουμε τη ζαρινέρα. Εμεί πώ μπορούμε να βοηθήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εμεί τώρα, επειδή θέλουμε να θυμίσουμε αυτή τη ζατινία, η οποία πλέον ανήκει στη στις τάξη τη ελληνική αστυνομία και συνέβαλε τα μάλλα στην εξολόθρευση αυτού του αλήτου. Και επειδή ο υπουργό θέλει ο ίδιο να δει σε απονείμια κάποια μετάλλεια τιμή. Στη Ζαρτινιέρα. Ναι, που χτύπησε το φοιτητή. Να απονείμει μετάλλιο στη Ζαρτινιέρα. Μετάλλιο τιμή, ναι. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν μπορείτε να πάνε να την πιάσετε με το καλό τη Ζαρτινιέρα για να έρθει ας πούμε, μόνη τη. Όχι, κυρία μου. Γιατί δεν έχουμε και τηλέφωνο. Θα πάρετε να μιλήσετε με την κυρία. Αύριο το πρωί. Η οποία είναι η υπεύθυνη μεταφορά ζαρτινιέρας Όχι κυρία μου, ποια μεταφορά ζαρτινιέρας λέτε Μιλάω για τη ζαρτινιέρα που ξυλοκόψε το φοιτητή Να είστε καλά, γεια σα. Θέλω να σου κάνω μια παραγγελία για την παρασκευή. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου βάλει στο Λεονίδα τον Γιούρι, εκεί που λέει, στη δημοκρατία λέει δεν υπάρχουν ελεύθερε και καθένα μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Να πετάει και με πετάγεται με τον Παπαδόπουλο να λέει ότι οι Έλληνε δεν γίνεται να πιστεύουν στον κομμουνισμό". Πετάγει ο Άδονη και λέει, "Εγώ είμαι κομιστή, λέει εκεί κύριε. Και καταλήγει ο Λεωνίδα και λέει γι' αυτό ήδη το Κουκουρέμει. Στη δημοκρατία όλοι έχουν άποψη. Όλοι έχουν άποψη. Δεν, δεν υπάρχει. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν εξαιρεξη, δεν υπάρχουν αστυράκια. Δεν υπάρχουν. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίων σύστημα επιθυμεί Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής Γι' αυτό ιδρύθηκε το ΚΚΕ Θα μας σκοτώσουν, δηλαδή Ερώτα μου ομορφιά μου Μου έχεις κάψει την καρδιά μου Κάνε κάτι κινδυνεύω Πώς να σου το πω Σε λαγρεύω. Hej, ale trelogowy, co się stało? Hej, dzieci, mi dobrze, jesteś tu. Dobra, zbliżam się. Zliczam, te lampadę, która się przeszepszana. Powiedz mi. Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. Zamknij się. się. Λοιπόν, θέλω λίγο να βρει έναν καυγά που είχε προλογίσει και ο Θήμιο με έναν Σιριζέο τότε με το φαρμακονίσι που υποτίθεται το κουκουέ δεν είχε βγάλει ανακοίνωση γιατί την ψάχνω και δεν την βρίσκω. Ποιο τον είχε κάνει τον καυγά, Εγώ. Εσύ τον είχε κάνει τον καυγά. Εγώ δεν τσακώνομαι. Η απάντηση είναι. Είμαι φιλερινιστή. Εφιλερινικά τσακώθηκε. Εντάξει. A muszę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 Δημοσίευση Τετάρτη 22 Πρώτου 2014, 3 και 17 το μεσημέρι. Μήπω ήδη πάνε και δεν ακούστηκε πουθενά, γιατί πουθενά δεν ανακοινώθηκε. Μισό λεπτό. Το, το κουκουέ, πού να την μπει να ακουστεί. Πού να ακουστεί. Τη στέλνουν στα κανάλια. Ωραία. Αν τη στέλνουν στα κανάλια και τα κανάλια δεν το λένε, το κουκουέ φταίει και γι' αυτό. Δεν μου λε. Γιατί τη διαβάσανε του. Πε μου λίγο, πε μου λίγο. Όχι να μου πει κάτι εμένα. Εσύ ξέρει ότι στείλανε. Γιατί διαβάσανε την ανακοίνωση του Πασόφου. Επειδή, <laughs> <σε κανάλι, laughs> <laughs> <laughs> επειδή δουλεύω σε κανάλι. <laughs> <laughs> See? Ξέρω τι στείλανε. Είχαμε καμία παρουσία, είχαμε καμία παρουσία. Τώρα το αλλάζει, Είχανε... αλλού. Όχι, το... δεν το αλλάζω, δεν πάω αλλού. Το πρώτο Εί... σου επιχείρημα Είμα πάει, αλλού, Πέταξε. Αλλού. Ανακοίνωση βγήκε. Δεύτερο επιχείρημα. Στα κανάλια πήγε. Έχει κι άλλο. Τι ψηφίζετε. Τι ψηφίζετε> ψηφίζω. Ναι. Εγώ αριστερό είμαι. Αλλά όχι από του αριστερού του από του πραγματικού αριστερούς. Αριστερό λέει και ο κουβέλης, και βενιζέλο. Εντάξει, τον λένε για κάποιο. Αριστερό λέει και Ψαργιανός. Η ουσία της αριστερά είναι ότι το κουκουέ μονίμω κρύβεται. Εσένα τι σε <ομνημος> εσένα κρύβεται. Εσένα, σε <ομνημος> κρύβεται. εσένα τι σε νοιάζει. <ομεια> <Συριζαίος> δεν <ομεια> είσαι. <ομεια> Σύριζα όμως ήταν τι σε για το κουκουέ. δεν είσαι. Λοιπόν, ζητώ η κυβέρνηση Ποροστά. του ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται. Ζήτω το Πασόκ. Ζήτω ο Αντρέα Ζήτω η Ευρώπη. Ζήτω το ευρώ. Πες το παιδί που να τελειώνουμε. Τι μου κρύβεσαι. Και μου από την αρχή τη αριστερό. Άστα τα αριστερό και αυτά. Άσε γιατί η αριστερά έχει μια ιστορία. Έχει μια ιστορία το αριστερό από πίσω. Μην το χρησιμοποιεί πλάι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άστα γιατί βρωμάνε. Άστα. Ράψε κουστούμάκι, Ά, αγάπη μου. Ράψε κουστούμάκι. Ά, Έρχεται το Πασόκ στα πράγμα πράγματα πράγμα. με τον Αλέξη Αρχηγό. Ράψε κουστούμάκι. Τι, Άστα και τώρα. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το και χειρότερο είναι ότι με βάζετε να περασπιστώ το κουκουέ. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν με που είσαι ΣΥΡΙΖΑίο. Αυτό που με τσατίζει ήταν ότι με να το κουκουέ. Εκεί που ο Θεοδράκης του Ποταμιού λέει τα διάφορα για το ότι βλέπει ξέρω εγώ τους τοίχους, στο σπίτι του κλπ. Ένα τραγούδι του στράτου διονυσίου που λέει «χθες το βράδυ στην ταβέρνα ήμουν σκεπτικός, εκεί να παρεμβάλλεται δική τάχα το ταβάνι του σπιτιού μου». Γιατί το έκανε και πώς το έκανες. Δε, δεν υπάρχει πιο συγκεκριμένο. Ξυπνούσα κάποια βράδια και κοιτούσα το ταβάνι. Χθε στο βράδυ στην ταβέρνα ήμουν Ξυπνούσα κάποια βράδια και κοιτούσα το ταβάνι. Καθισμένο μου Και μετά σε ένα άλλο στίχο λέει και σκεφτόμουν πώ ήμουν και πώ έγινα. Οπότε εκείνα λέει α για το κόμμα του και τα οράματά του και τα διάφορα. Παιδιά, ξεκινάμε. Γέμιζα το Και το Τι θα κερδίσω εγώ από τον οποιοδήποτε καναλάρχη που δεν είχα Εγώ είχα καταξίωση, είχα την αγάπη του κόσμου, είχαμε τους καλούς μας μιστούς. Και σκέπτομουν να ήμουν και πως έγινα Και αποφασίζω να το διαλύσω αυτό γιατί έχω μια ανησυχία για τη χώρα Πίνω μα σκέψη μου σε σένα τριχυρνά. Bye-bye.